Κεφάλαιον Ιωταθίτα, σελίδα 82, στήχη 1 σε 12, το Διαζύγιον. 1. Και συνέβη όταν ετελείωσαν οι Ιησούς τους λόγους αυτούς, Ανεχώρησαν από την Γαλιλαία και ήλθαν εις τα σύνορα της Ιουδαίας πέραν από τον Ιορδάνη. 2. Και τον οικολούθησαν πλήθη λαού πολλά και θεράπευσαν αυτούς εκεί. 3 και τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι και με τον δόλιο σκοπό να έβρουν αφορμήν για να τον κατηγορήσουν εζήτησαν τη γνώμη του λέγοντα εις αυτόν Άραγε επιτρέπεται στον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα του δια κάθε αφορμήν και αιτίαν 4 Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε τους είπε Δεν ανεγνώσατε στο βιβλίο της γενέσεως ότι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα έκαμεν εξ αρχής το πρώτον ανδρόγενο από έναν άνδρα και από μίαν γυναίκα. Εάν ο δημιουργός ενωμοθέτει τότε και το διαζύγιο, δεν θα δημιούργει μία μόνον, αλλά περισσότερας γυναίκας για τον έναν άνδρα. 5. Και είπε τότε ο Αδάμ εμπνεόμενος από τον Θεόν. Διότι μία γυνή επλάστη από την πλευρά νεμού του ενός, δι' αυτό θα εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στην γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο μία σάρξ, εν σώμα. 6. Ωστε σύμφωνα με του λόγους αυτούς, όσοι έρχονται εις γάμων δεν είναι πλέον δύο όπως είσαν πρωτύτερα αλλά είναι ένα σώμα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός ίνωσε εις εν σώμα, ο άνθρωπος α μη το χωρίζει. 7. Λέγουσιν εις αυτόν. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής παρήγγειλε δια των διαζύγιων, ότι πρέπει να δώσει ο άνδρας έγγραφων διαζυγίου στην την γυναίκα και τότε να την χωρίσει. 8. Λέγεις αυτούς. Ο Μωυσής απέβλεπεν στην σκληρότητα των καρδιών σα και σα επέτρεψε να χωρίσετε τα γυναίκα σα, προλαμβάνουν με το διαζύγιο χειρότερα κακά. Διότι μερικοί από σας και κεφώνουν ακόμη το δυνατό να κάμουν για να απαλλαγούν από την ανεπιθύμητη γυναίκα των. Από την αρχή τη δημιουργία όμω δεν έχει γίνει έτσι. 9. Ε, ναι. Σα λέγω δε ότι όποιο τυχόν χωρίσει τη γυναίκα του διαπά άλλη άλλην αιτία και όχι λόγω πορνεία και λάβει γάμων Διαπράττει μυχείαν ή αμαρτάνει κατά του θεσμού του γάμου και προδίδει την συζυγική πίστη, και εκείνο που θα λάβει γάμων χωρισμένη διαπράττει μυχείαν διότι συνδέεται με γυναίκα που ανήκει σε άλλον. 10. Λέγου αυτόν η μαθητέ του, Εάν ο λόγο του διαζυγίου του ανδρό μετά της γυναικό έχει ούτο και μία μόνο είναι η αιτία για την οποίαν επιτρέπεται το διαζύγιον, τότε δεν συμφέρει να έρχεται κανεί τη γάμων. 11. Ο Δεκύριο είπε σε αυτού. Δεν χωρί το μυαλό και στην καρδιά όλων ο λόγο αυτό τη αγαμία, αλλά εκείνοι μόνο τον νιώθουν και τον εγκολπώνονται, ει του οποίου έχει δοθεί από τον Θεόν ω χάρισμα να μείνουν άγαμοι. 12. Λέγω δε ότι μόνον εκείνοι εγκολπώνονται των λόγων αυτών ει όσου εδόθη χάρισμα, διότι υπάρχουν ευνούχοι που από την κοιλία τη μητέρα τον γεννήθηκαν έτσι, και συνεπώ είναι φύση ανίκανοι να έλθουν ει και υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστησαν από του ανθρώπου και έγιναν από του ανθρώπου ανίκανοι δια γάμων, και είναι άλλοι ευνούχοι που δια του σοφρονισμένου λογισμού επευλήθησαν στον εαυτό του και ευνούχισαν τον εαυτό του δια αυτοπροαίρετου αποχή από τον γάμο και αυστηρά εκτρατεία. Αυτοί παραμένουν άγαμοι και παρθένοι για να εργαστούν χωρί κανένα περισπασμό δια τη βασιλεία των ουρανών και για να την κερδίσουν ευκολότερον. Όποιος μπορεί να νιώσει και να βάλει σε εφαρμογή των λόγων αυτών, ας τον νιώσει και ας τον εφαρμόσει.